Η ηχογράφηση με τίτλο Απονεύρωση ψυχικόρ Περιέχει ψέματα. <συσίλια> ψέματα. Ψέματα. Ψέματα. <συσίλια> ψέματα Ωραία Η γραμματέα yeah. Στον οδοκίατρο Ηλικία περίπου 27 <συσίλια> Με εδώ κοντά Όχι, όχι, μας Έχουμε σε βλέπω συχνά Γιατί έρχομαι συχνά σε